Κυρίες και κύριοι, μόλις ε, επαληθεύεται μια τραγική είδηση από το εργαστήριο της NASA στο ακροτήριο Κανάβεραλ ανακοινώνεται ότι αποκεντρώθηκε ο άξονας της γης και η, ο πλανήτης ε, μένει ακυβέρνητος Τι έγινε ρε παιδιά, τα άξονα Λέξη, λέξη και έχω Την ανάσα να ψελνί ένα παραμύθι που θα μας να γνωρίζει και του δύο, να Eerst de loch en Waar ik het zo with all Kalispera, kalispera. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν έχει ακούσει το τραγούδι από πριν, μερικέ φορέ μπορεί να το κόψει και με τη φωνή σου. Πράγμα εξαιρετικά άδικο για ένα τραγούδι σαν και αυτό που μόλι πέρασε. Το τραγούδι λέγεται Λέξη Λέξη. Αλλά να σα πω: Καλώ ήρθατε, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Οίκο Αντοχή τη Τετάρτη. Μια εκπομπή που δανείζεται το τίτλο τη από έναν δίσκο τη Δανάη Παναγετωπούλου που κυκλοφόρησε το 2007. Βέβαια, σε σημερινή εκπομπή δεν χωράει χώρο για άλλον καλλιτέχνη, μια και ακριβώ απέναντί μου έχω έναν εξαιρετικά σεμνό και εξαιρετικά υπομονετικό έχω να πω σήμερα από την εμπειρία μου. Ε, κύριο, τον κύριο Απόσολο Ρίζο. Κύριε Ρίζο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντρέα. Χαίρομαι πολύ που... που βρίσκομαι. Παρόλα αυτά που λες για τι και καμία σχέση. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, έτυχε να... να είμαι στην Πάτρα για μια εκδήλωση που έγινε χθε στο συνεδριακό ε, κέντρο Πατρών. Ε, και... Και είναι η μεγάλη μου χαρά που καταφέραμε να συναντηθούμε. Ε, μιας και το έφερε εσύ λίγο πρόωρα στην κουβέντα, θες να μας μιλήσεις για το σκοπό αυτής της εκδήλωσης. Ποιες είναι οι προσπάθειες, ποια είναι η προσπάθεια η οποία προσπαθεί να κάνει ας πούμε ε, αυτή η εκδήλωση και με ποιο σκοπό γίνεται αυτό το πράγμα. Μιας ε, και νομίζω ε, ότι αξίζει την ενημέρωση του κόσμου. Ε, λοιπόν... Αυτό, αυτό που, που κυρίως σκέφτομαι, γιατί πληροφοριακά κάποιος ε, μπορεί να, να δει ή και εδώ ε, οι άνθρωποι της Πάτρας σίγουρα θα έχουν ε, ακουστά για την ομάδα ε, αυτή που δραστηριοποιείται για, για δότες ε, μυελού των οστών. Το σημαντικό που, που νιώθω εγώ Είναι ότι, ξέρεις, είναι, είναι κάποιε φορέ που, που νιώθει ότι με κάτι που κάνει μπορεί να συνεισφέρει κι εσύ σε κάτι σπουδαίο, όπω είναι αυτό που κάνει αυτή η ερευνητική ομάδα. Ε, και είμαι ακόμα με τα, με τα συναισθήματα, γιατί είναι πολύ φρέσκο. Ήταν μια βραδιά ε, συγκινητική καταρχάς γιατί βρεθήκαν ε, ε, για πρώτη φορά δότες ε, με, με αυτούς που τους έγινε η μεταμόσχευση και έζησαν και είναι υγιείς και ήταν συγκινητικό ειδικά ε, δεν μπορώ να ξεχάσω την αγκαλιά ε, δύο γυναικών μιας Γερμανίδας που ήταν δότης και μιας Ελληνίδας από τη Σάμου, που ήταν σαν αδερφές που είχαν χαθεί και βρεθήκαν επιτέλους μετά από χρόνια. Οπότε κρατάω αυτό. Ναι, και... νομίζω ότι δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο Ο... οπότε... πάνω σε αυτό. Γιατί είναι... Οπότε κρατάμε Έχω αυτό πολύ το... τα συναισθήματα. πόσο ακόμα. απλά μπορεί να δώσεις και σε ζωή με μια πολύ απλή διαδικασία. Και, ξέρεις, και φαίνεται... Ότι η επιστήμη ε, μπορεί, να, μπορεί να δώσει λύσεις. Και, και αυτό ξέρεις, το λέω... Βασικά π, να συμπληρώσω αυτό που λες πιστεύω ότι είναι αμαρτία ε, με την, όχι ναι. με τη θρησκευτική έννοια ναι. αλλά με την έννοια του άδικου ναι. να υπάρχουν λύσεις Αφελώς. αλλά να μην υπάρχει κοινωνία πίσω από αυτό να το στηρίξει. Σωστό. Όπως επίσης να, να φρενάρουν οι προσπάθειε προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, και για τους λόγους που αναφέρεις τους, ε, τους κοινωνικούς είναι κάτι το οποίο δηλαδή το να το να μπορείς να δώσεις ζωή το να σπουδαίω τώρα μια και μίλησε για τη ζωή έχει αλλάξει η αντιμετώπιση σου σε αυτό το θέμα από τη στιγμή που έδωσες και εσύ ζωή και μετά και μιλώ για, την, για το παιδί σου από την ημέρα δηλαδή που ε, είσαι Πατέρας, από την ημέρα που ένιωσε το ρόλο του πατέρα να κοιλάει με στι σου, έχει αλλάξει το κομμάτι τη αντιμετώπιση και ίσω φεύγουμε και κάνουμε ένα μεγάλο σάλτο έχουμε, σε, μια, σε, έχουμε μια, σε μια κουβέντα. Αλλά μια και αφορμή που ήσουν πάτρα ήταν αυτό, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και να μα πει και με ποιο σχήμα ήσουν εδώ, δηλαδή ναι, ποιοι ναι, ήταν ναι. οι άνθρωποι που πλαισίωσαν αυτό το live τη Κυριακή μα και σήμερα είναι Τετάρτη. Ήρθαμε να στηρίξουμε αυτή τη προσπάθεια. Ε, ήταν ε, ο Νίκο Αζούδιαρης, η Μελίνα Κανά ε, με, και είχαμε τη συνοδεία της απίστευτης και φοβερής ορχήστρας Νιχτών Νέων υπό οπότε διεύθυνσης του Θανάσης ναι, ο Τσεπινάκης ναι. Ε, Άλλο ένα συγκρονιστικό, δηλαδή σε γενικές γραμμές χθες για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα ε, με συγκινήσει πολυεπίπεδε και για το λόγο που, που ήρθαμε εδώ, στην Πάτρα, ε, και το ότι πέξαμε με αυτή την απίστευτη ορχήστρα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Ε, και... Τώρα για την κορούλα μου που είναι πέντε μηνών που έτσι πιάσαμε... Είμαστε σε ένα συναισθηματικό κλίμα. Ξεκίνησε και με το λέξη λέξη που όταν πούμε, το έγραφα ε, δεν ήξερα ακριβώ το λόγο. Δεν είχα κάποιο λόγο που έγραφε αυτό το τραγούδι. Είναι από αυτά που, που βγαίνουν από την ανάγκη ε, για ζωή περισσότερο παρά για την ανάγκη για επιβίωση. Ε, και όταν γεννήθηκε η κορούλα μου κατάλαβα το λόγο. Ξέρεις, είναι μερικά πράγματα που κάνεις, δεν ξέρεις γιατί, αλλά μετά μπροστά στην βορεία ε, παίρνουν σχήμα και μορφή. Και θέλω να, να τη το αφιερώσω κιόλα, γιατί είναι εκεί η πρώτη φορά που, που λείπω τρει μέρε από τη στιγμή που, που γεννήθηκε. Ωραία. Οπότε, α κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα με το επόμενο κομμάτι που λέγεται Μη Φύγει. Έχει να μα πει κάτι γι' αυτό. Ε, είναι μια σκηνή αυτή τη ιστορία του καινούργιου άλμπουμ ε, που λέγεται Τι Δε που δεν είδα εγώ. Είναι μια ιστορία μέσα από 14 σκηνέ. Αυτή η σκηνή. Το μη είναι αν θες, λίγο η περίοδος εντός εισαγωγικών μιας ανθρώπινες σχέσεις. Ωραία. Τι είδες που δεν είδα εγώ είπε το άλμπουμ, το κρατάω, είναι μια κυκλοφορία του περασμένου έτους. Ε, το το καλοκαίρι κυκλοφόρησε ένα χρόνο πριν. Ωραία. Ας ακούσουμε λοιπόν το κομμάτι και mm. ας μιλήσουμε συνέχεια γι' αυτό. Ναι. Μου στέλνεις φίλοι βρεγμένο Καθώς με το πλοίο ξέμα κραίνεις Μη, κραίνεις, μη και σωπένω μη φύγεις. Arpazie het roma's u de hielimucucce. Τα μου και μπροσμένο στο κατόφλι τη πόρτα να φανείς Φύγει στο τραγούδι από, τον, από την δεύτερη προσωπική δουλειά του Απόστολου Ρίζου. Αλλά ε, νομίζω ήταν μακρύς ο δρόμος μέχρι εκεί. Ε, Απόστολ είναι να σου ανοίξω και το μικρόφωνο. Γιατί είναι αδικία στον συνομιλητή σου, <laughs> να, να τους θεωρείς το λόγο. Ε, γεννημένος λοιπόν το 77 στη Λαμία. Ο δρόμος μέχρι το 2011 στην Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, στα, στα 18 μου βρέθηκα στην Αθήνα για σπουδές στο Πολυτεχνείο. Είμαι, μηχα... είμαι μηχανικό. Η μουσική από πολύ νωρί στο σπίτι. Ο παππού μου ήταν κατά δώρος, έπαιζε κυθάρα και φυσσαρμόνικα. Τα... Από αυτόν έμαθα τα πρώτα μου ακόρτα και τραγούδια. Ε, στην εφηβεία, μια έξαρση με φίλους εκεί στην γειτονιά που παίζαμε και στα φοιτητικά χρόνια. Άρχισε να, να γίνεται ένα απόσπαστο κομμάτι της ε, καθημερινότητας. Ε, όλα αυτά σε μια, με μια φυσιολογική ροή. Ε, με λίγα λόγια, ε, ήταν ε, μέσο ή μέτρο επηρεασμού σου ότι υπήρχε μουσική οικογένεια, υπήρχε παρελθόν συν μουσική μέσω σπίτι? Ε, σε αυτό δεν, δεν, μπορώ να σου πω ότι, δεν, μπορώ, δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Δεν ξέρω δηλαδή αν δεν ήταν αν τελικά μπορεί αργότερα να, να σχολιώνα αν βρισκόταν μια κηθάρα μπροστά μου στα μετέπειτα χρόνια. Δεν ξέρω. Απλά <coughs> βιογραφικά μόνο μπορώ να σου το πω αυτό. Υποθετικά δεν δε μπορώ να σου πω τίποτα. Οκ okay, λοιπόν. Φτάνει Αθήνα, είσαι φοιτητή και μετά η ανασχόληση με τη μουσική. Πώ ξεκινάει, ε, στην Αθήνα. Ε, βρέθηκα να παίζω σε, σε μια μουσική σκηνή με τον Γιώργο Ζίκα και τον Τάκη Μπουρμά που ήταν και η πρώτη μου εμπειρία επαγγελματική αν θέλεις και εκεί ένα βράδυ βρέθηκε ο Νικός Αζούδιαρης. Αυτό έγινε για... Ενώ πώς έφτασε εκεί, δηλαδή η μουσική για σένα ξεκίνησε ως μέτρο μέσο κοινωνικοποίησης, ως ε, χόμπι, ως κάτι το οποίο εσύ ήθελε και κυνηγούσε. Ε... Μάλλον τίποτα από όλα αυτά. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ. Okay. Περνούσα πολλέ ώρε με αυτό. Ε, ακούοντας, παίζοντα, είτε στο δωμάτιό μου, είτε με φίλου. Φτάνει λοιπόν σε... σε. συγκροτήματα, πολλά, πολλά, πολλά. Δηλαδή... Μια χαρά. Φτάνει λοιπόν σε ο ζούδιαρη και. Ναι, και ε, ε, βρισκόταν τότε σε μια διαδικασία <σθυντας> αναζήτηση του τραγουδιστή που θα έλεγε τα καινούρια του τραγούδια τότε και έτσι έγινε το «Ένας κύκρος κλέι. Αυτό ήταν το έτος 2000, 2001. Μετά συνεχίσαμε με ένα CD single τη Φυσαλίδα. Μετά μια μεταβατική περίοδος τελείωσε τη σχολή, πήγα φαντάρος, ήμουνα μεταξύ... Πελβετίας και Ελλάδας και τα τελευταία περίπου τρία χρόνια ξεκίνησα να ετοιμάζω τα καινούργια τραγούδια και τα παρουσιάσαμε και σε, πολλά... και σε πολλά μέρη που δεν είχα πάει ποτέ και μέσα στα χρόνια σε όλη την Ελλάδα ε... με, τους... με, τη... με τη φοβερή <χει> μουσική μου παρέα και αυτό, αυτό είναι ωραία, λοιπόν εντάχει η διαδρομή σε σημεία ωραία ε, θες να μου πεις για τις ωραίε και τις κακές στιγμές που μπορεί να ζήσεις ένας μουσικός σε μια ναι μεν σύντομη αλλά νομίζω πλούσια ε, διαδρομή όπως αυτή που περιέγραψε γιατί είναι μια διαδρομή η οποία δισκογραφικά τουλάχιστον μετράει 10 χρόνια ναι. αλλά όπως είπες και εσύ ε, υπάρχει πολύ πιο πίσω παρελθόν Οπότε μπορεί δυσκογραφικά κάποιο να τη χαρακτηρίσει φτωχή, πράγμα mm. το οποίο δεν το κάνω εγώ, μια και τα κομμάτια αυτά έχουν δείξει ότι αντέχουν mm. στον χρόνο. και από το κομμάτι από το σύγκλινγκ, τη φυσαλίδα, αλλά και τα κομμάτια από το ένα κύκλο κλαί. Έχει να μοιραστεί εδώ μαζί με του ακροατέ κάποιε καλέ. Μάλλον, ποιε είναι οι χαρέ που μπορεί να δώσει αυτή η δουλειά σε ένα καλλιτέχνη και ποιε είναι οι κακέ που μπορεί να δώσει σε ένα καλλιτέχνη. Να το, δηλαδή, να το πω λίγο πιο περιεκτικά. Ε, θα σου πω, κοίταξε, επειδή όπως ε, σου είπα και λίγο στην αρχή της κουβέντας ε, είμαι άνθρωπος της ε, ζωής ε, η μουσική δεν είναι ένας μικρό κόσμο που μπαίνω και απομονώ να μην τα κοιτάω όλα από εκεί ε, είναι αν θες οτιδήποτε συνδέει κάθε χαρακτηριστικό μου, κάθε δραστηριότητά μου Είναι το βασικό φίλτρο, αν θε, που γενικά καταλαβαίνω. Ε, πάνω σε αυτό, ε, και σαν άνθρωπο, δεν στέκομαι ή δεν μπορώ να καταλάβω ε, πάντα τι είναι το κακό. Ε, ε, έχει πολλά καλά. Αν δεν έχεις ε, και εσύ ο ίδιος, ε, αν και εσύ ο ίδιος δεν επιτρέπει ζιζάνια <laughs> εντό εισαγωγικών να σε κυνηγάνε και, και νευρώσεις. Ε, νομίζω ότι όλο αυτό που κάνουμε κυρίως γίνεται επειδή θέλουμε να επικοινωνούμε. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας όπως και σήμερα που βρισκόμαστε εδώ μαζί. Γιατί να συναντηθούμε εμείς που δεν γνωριζόμαστε. Το τα facebook τραγούδια, τα τραγούδια μας δώσαν την αφορμή. Δεν γνωριζόμασταν, γνωριζόμασταν από μακριά. Αλλά ε, το σημαντικό είναι ότι βρίσκομαι εδώ, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και στην προσπάθειά σας αυτή που κάνετε ε, και εύχομαι να τη δείτε όλο και να γίνετε πράξει και να προχωράει. Να, σε καλά και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είναι και όλη αυτή η περίοδος που είναι τόσο αρνητικά φορτισμένη συνολικά το λέω, που δεν μπορείς να φανταστείς, τη χαρά που νιώθω να βλέπω ανθρώπους να, να προσπαθούν, να ονειρεύονται, να, να, να το έχουν αυτό πρώτο και μετά ε, ε, τους αριθμούς και τα κόστη και οτιδήποτε άλλο. Ωραία, δηλαδή, πόσο... παιδιά, έχουμε, έχουμε, ας πούμε, λίγο φύγει από το να ζούμε. Ε, μπήκαμε πολύ σε ένα τρυπάκι το λέω, με την γενικότερη έννοια. Που, που έχει πλαστέ ανάγκε, όπω είναι και πλαστό και το όλο σύστημα των το, οικονομολόγων. Ναι, νομίζω ότι το να ασχοληθεί με τη δημιουργία είναι η λύση. Και... Ναι, ναι, ναι και, και η δημιουργία δεν είναι μόνο μια διάσταση ή, ή ενός μόνο χώρου. Δεν είναι μόνο η μουσική. Όχι, δηλαδή δεν, μπο, δε, δεν μπορεί να είναι. Τι να πω δηλαδή, για, για την ομάδα αυτή έρευνα.